στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιμότητας του. Μετάφραση Δημοσθένης Κούρτοβικ Εκδόση Κάλβος, Αθήνα, 1978 Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα της τέχνης ήταν ανέκαθεν να δημιουργεί μια ζήτηση για την πλήρη ικανοποίηση της οποίας δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα. Η ιστορία κάθε μορφής τέχνης περνάει κρίσιμες περιόδους κατά τις οποίες η μορφή αυτή τέχνης προσπαθεί να πετύχει αποτελέσματα που κατανάγκη μόνο με μια αλλαγή του τεχνικού προτύπου, δηλαδή με μια καινούργια μορφή τέχνης, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Οι εξωφρενισμοί και οι χοντροκοπιές τη τέχνης που δημιουργούνται έτσι, ιδιαίτερα στις περίοδους παρακμής, προέρχονται στην πραγματικότητα από το πλουσιότατο ιστορικό κέντρο δυνάμεων της τέχνης. Η πιο πρόσφατη μορφή τέχνης που έβριθε από τέτοιους βαρβαρισμούς ήταν ο Ντανταϊσμός. Το κίνητρό του μόλι τώρα γίνεται αντιληπτό. Ο Ντανταϊσμός προσπάθησε να παραγάγει τα αποτελέσματα, που το κοινό αναζητάει σήμερα στον κινηματογράφο, με τα μέσα της ζωγραφικής ή και της λογοτεχνίας. Κάθε εξ ολοκλήρου καινούργια, ρηξικέλευθη παραγωγής ζήτησης, δεν μπορεί παρά να ξεπεράσει το στόχο της. Αυτό κάνει και ο τενταϊσμός στο μέτρο που θυσιάζει τις αγορές αξίες, που προσυδιάζουν σε τόσο υψηλό βαθμό στην κινηματογραφική ταινία, για χάρη σημαντικών προθέσεων, που φυσικά δεν τη συνειδητοποιεί με τη μορφή που περιγράψαμε εδώ. Οι τανταϊστές έδωσαν στην εμπορική αξιοποιησιμότητα των έργων τους πολύ λιγότερο βάρος από όσο στην ακαταλληλότητά τους να χρησιμοποιηθούν σαν αντικείμενα ενατενιστικής περισυλλογής. Την ακαταλληλότητα αυτή προσπάθησαν μεταξύ άλλων να την πετύχουν με ένα καταρχήν εξεφτελισμό του υλικού τους. Τα ποίηματά τους είναι ασυνάρτητα, περιέχουν άσεμενες αποστροφές και κάθε νοητό κατά κάθε της γλώσσας. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πινακές τους, πάνω στους οποίους προσαρμόζουν κουμπιά ή εισιτήρια. Αυτό που πετυχαίνουν με τέτοια μέσα είναι μια αλείπητη καταστροφή της άβρας των δημιουργημάτων τους, πάνω στα οποία αποτυπώνουν με τα μέσα της παραγωγής το στίγμα του αντίγραφου. Μπροστά σε ένα γλυπτό του Άρπ ή ένα ποίημα του Αύγουστου Στραμ είναι αδύνατον να αυτοσυγκεντρωθεί κανείς με την ησυχία του και να πάρει κάποια θέση, όπως κάνει μπροστά σε ένα πίνακα του Ντερέν ή ένα ποίημα του ρίλκε. Στην πνευματική απορρόφηση που με τον εκφυλισμό της αστικής τάξης έγινε σχολή αντικοινωνικής συμπεριφοράς, αντιπαρατάσσεται ο περισπασμός σαν ένα είδος κοινωνικής συμπεριφοράς. Πράγματι, οι δανταϊστικές εκδηλώσεις εγγυούνταν έναν έντονο περισπασμό. Κάνοντα το έργο τέχνης επίκεντρο σκανδάλου. Το έργο τέχνης έπρεπε πορπάντων να εκπληρώνει μία λειτουργία. Να προκαλεί τη δημόσια αγανάκτηση. Από ελκυστικό θέαμα ή πιστικό συνδυασμό ήχων, οι δανταϊστέ έκαναν το έργο τέχνη οβίδα. Έσκαγε πάνω στον παρατηρητή. Απέκτησε μια απτική ιδιότητα. Με αυτόν τον τρόπο ευνόησε τη ζήτηση τη κινηματογραφική ταινία της οποίας το περισπαστικό στοιχείο είναι κατά κύριο λόγο επίσης απτικό, δηλαδή βασίζεται στην εναλλαγή των χώρων και των οπτικών γωνιών που εισδύουν στο θεατή σαν οστικά κύματα. Ασυγκρίνουμε την οθόνη πάνω στην οποία παίζεται η ταινία με τον Μουσαμά πάνω στον οποίο βρίσκεται η ζωγραφική εικόνα. Ο τελευταίος καλεί τον παρατηρητή να διαλογιστεί. Μπροστά του μπορεί να φεθεί ανενόχλητος στον ήρμο των σκέψεων του. Μπροστά στην κινηματογραφική εικόνα αυτό είναι αδύνατον. Πριν καλά-καλά τη συλλάβει, αυτή έχει μεταπροφωθεί. Δεν μπορεί να την καθυλώσει. Ο Ντιαμέλ, που μισεί τον κινηματογράφο και δεν κατάλαβε τίποτα από τη σημασία του, αλλά κατάλαβε μερικά πράγματα από τη δομή του, περιγράφει τούτο το γεγονό με την εξή παρατήρηση. «Δεν μπορώ πια να σκεφτώ αυτό που θέλω να σκεφτώ. Οι κινούμενες εικόνες πήραν τη θέση των σκέψεων μου. Πραγματικά, ο ηρμό των σκέψεων αυτού που παρατηρεί τις εικόνες αυτές διακόπτεται αμέσως από την αλλαγή τους. Σε αυτό βασίζεται το σοκ που προκαλεί η κινηματογραφική ταινία που όπως κάθε σοκ απαιτεί για την αντιμετώπιση του εντεταμένη πνευματική εγρήγορση. Χάρη στην τεχνική δομή της η κινηματογραφική ταινία απελευθέρωσε το φυσικό σοκ που ο ντανταϊσμός κατά κάποιο τρόπο κρατούσε κλεισμένο μέσα στο ηθικό σοκ. Το απελευθέρωσε από αυτό το περίβλημα. μάζα είναι μια μήτρα από την οποία ολόκληρη η παραδοσιακή στάση απέναντι στα έργα τέχνης βγαίνει σήμερα ξαναγεννημένη. Η ποσότητα μετατράπηκε σε ποιότητα. Οι πολύ μεγαλύτερες μάζες των μετεχόντων δημιούργησαν ένα καινούριο είδος μέθεξης. Δεν πρέπει να παραπλανά τον παρατηρητή το ότι η μέθεξη αυτή εμφανίζεται αρχικά με μια μορφή δυσφημισμένη. Ωστόσο, δεν έλειψαν εκείνοι που επιμένουν με πάθος σε αυτήν ακριβώς την επιφανειακή πλευρά του ζητήματος. Ανάμεσά τους, ο Ντιαμέλ εκφράστηκε με τον πιο ακραίο τρόπο. Αυτό που καταλογίζεις τον κινηματογράφο είναι το είδο τη μέθεξης που ξυπνάει στις μάζες. Αποκαλεί τον κινηματογράφο μια διασκέδαση για ήλωτες, μια ψυχαγωγία για αμόρφωτα, άθλια, αποχαυνομένα πλάσματα που φθύρονται από τι έγνες του. Ένα θέαμα που δεν απαιτεί καμιά αυτοσυγκέντρωση, που δεν προποθέτει καμιά νοημοσύνη. Δεν ανάβει κανένα φως στις καρδιές και δεν ξυπνάει άλλες ελπίδες, εκτός από τη γελία να γίνει κανείς κάποια μέρα star στο Λος Άντζελες. Βλέπουμε πως πρόκειται κατά βάθο για το παλιό παράπονο, πως οι μάζες ζητούν διασκέδαση, ενώ η τέχνη απαιτεί από τον παρατηρητή αυτοσυγκέντρωση. Πρόκειται για έναν κοινό τόπο. Απομένει μόνο το ερώτημα αν αυτός ο κοινός τόπος προσφέρει κάποια βάση για την έρευνα. Εδώ πρέπει να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά. Η διασκέδαση και η αυτοσυγκέντρωση βρίσκονται μεταξύ τους σε μια αντίθεση που επιτρέπει την ακόλουθη διατύπωση. Αυτός που αυτοσυγκεντρώνεται μπροστά στο έργο τέχνης απορροφάται από αυτό. Βυθίζεται σε αυτό το έργο, όπως διηγείται ο μύθος για έναν Κινέζο ζωγράφο, στη θέα του έτοιμου πινακά του. Αντίθετα, η μάζα που βρίσκεται σε κατάσταση περισπασμού απορροφά το έργο Το πιο χειροπιαστό παράδειγμα είναι οι οικοδομέ. Η αρχιτεκτονική αποτελούσε ανέκαθεν το πρότυπο ενός έργου τέχνης το οποίο αντιμετωπίζεται με διάχυση της προσοχής και συλλογικά. Οι νόμοι της αντιμετώπισης της είναι διδακτικότατοι. Οι οικοδομέ συνοδεύουν την ανθρωπότητα από την προϊστορία της ακόμα. Πολλές μορφές τέχνης γεννήθηκαν και πέθαναν. Η τραγωδία προβάλλει με τους Έλληνες για να σβήσει μαζί τους και να αναβιώσει έπειτα από αιώνες μόνον ως προς τους κανόνες της. Το έπος που η καταγωγή του βρίσκεται στην αιανική ηλικία των λαών σβήνει στην Ευρώπη με το τέλος της αναγέννησης. Η πινακογραφία είναι δημιούργημα του μεσαίωνα και τίποτα δεν τη εγγυάται αένα η διαρκία. Όμω η ανάγκη των ανθρώπων για στέγη είναι διαρκής. Η οικοδομική τέχνη δεν παρήκμασε ποτέ. Η ιστορία της είναι μακρότερη από οποιασδήποτε άλλη τέχνη. Και η επίδρασή της έχει σημασία για κάθε προσπάθεια κατανόησης της σχέσης των μαζών με το έργο τέχνης. Οι οικοδομές αντιμετωπίζονται με διπλό τρόπο. Με τη χρήση και με τη θέαση. Ή καλύτερα, τακτικά και οπτικά. Δεν υπάρχει καμιά έννοια για μια τέτοια αντιμετώπιση αν την αντιλαμβάνεται κανεί με τι κατηγορίε τη αυτοσυγκέντρωση, όπω παραδείγματο χάρη συμβαίνει με ταξιδιώτε που στέκουν μπροστά σε ξαχουστέ οικοδομέ. Στην τακτική πλευρά δηλαδή δεν υπάρχει κανένα αντίστοιχο αυτού που στην οπτική πλευρά είναι η ενατένιση. Η τακτική αντιμετώπιση δεν γίνεται τόσο δια προσοχή, όσο και δια τη έξυπνη. Ω προ την αρχιτεκτονική μάλιστα, αυτή η τελευταία καθορίζει κατά πολύ την οπτική αντιμετώπιση. Ακόμα και αυτή γίνεται εξ αρχής πολύ λιγότερο με μια έντονη προσοχή παρά με μια φευγαλαία παρατήρηση. Αυτός όμως ο τρόπος αντιμετώπισης, που χαρακτηρίζει την αρχιτεκτονική, έχει υπό ορισμένες συνθήκες κανονική αξία. Γιατί τα προβλήματα που τίθενται στις ανθρώπινες αισθήσεις σε περιόδους ιστορικών καμπών είναι αδύνατον να λυθούν με την απλή οπτική δηλαδή με την ενατένιση, επιλύονται σιγά σιγά υπό την καθοδήγηση της τακτικής αντιμετώπισης με τον εθισμό. Ακόμα και ο αφηρημένος μπορεί να εθιστεί. Μάλιστα, το γεγονός ότι ορισμένα προβλήματα μόνο σε κατάσταση διάχυσης της προσοχής μπορούν να λυθούν αποδεικνύει πως η επίλυσή τους έχει γίνει συνήθεια. Με τη διάχυση, στη μορφή που την προσφέρει η τέχνη, ελέγχεται αφανώς κατά πόσο τα καινούργια προβλήματα της αισθητηριακής αντίληψης έχουν γίνει επιλύσιμα. Επειδή εξάλλου για το μεμονωμένο άτομο υπάρχει ο πειρασμός να αντιπαρέρχεται τέτοια προβλήματα, η τέχνη θα καταπιαστεί με τα δυσκολότερα και σημαντικότερα από αυτά εκεί όπου μπορεί να κινητοποιήσει τις μάζες, πράγμα που κάνει σήμερα με τον κινηματογράφο. Η αντιμετώπιση μέσω της διασκέδασης που γίνεται αισθητή με όλο και μεγαλύτερη ένταση, σε όλους τους τομείς της τέχνης και είναι σύμπτωμα ριζικών μεταβολών στον τρόπο αισθητήριακή αντίληψης, βρίσκει στον κινηματογράφο το καθαυτό όργανό της. Με το σοκ που προκαλεί, η κινηματογραφική ταινία ανταποκρίνεται σε αυτή τη μορφή αντιμετώπισης. Ο κινηματογράφος εκτοπίζει τη λατρευτική αξία όχι μόνο με το να κάνει το κοινό γνωμοδότη, αλλά και με το ότι η γνωμοδοτική αυτή στάση κατά την προβολή της τενίας δεν προϋποθέτει προσοχή. Το κοινό είναι εξεταστής, αλλά εξεταστής με περισπασμένη την προσοχή του. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης